Στοιχείο 28-34 Η εντολή τη αγάπη. 28. Και αφού επλησίασε εκεί ένα από του γραμματεί που του οίκουσε να συζητούν, μόλον ότι είχε αρχικώ την διάθεση να πειράξει κι αυτό τον Ιησούν, όταν αντιλήφθη ότι του επίτησε ορθός, τον ρώτησε ειλικρινώ, Ποια είναι η πρώτη εντολή από όλα τα άλλα παραγγέλματα του νόμου. 29. Ο ΔΕΙΣΟΥΣ το απεκρίθη, Ότι η πρώτη εντολή από όλα τα παραγγέλματα είναι. Άκουε, ελάε του Ισραήλ. Ο κύριο που είναι ο Θεό μα, είναι ο ένα και μόνο κύριο, και εκτό αυτού άλλο κύριο δεν υπάρχει. 30. Και οφείλει να αγαπήσει κύριο τον Θεών σου από όλη την καρδία σου, ώστε αυτόν εξ να αποθεί, και από όλη την ψυχή σου, ώστε ολόκληρον το εσωτερικό σου ει αυτόν να είναι παραδομένον και από το νου σου ολόκληρον, ώστε αυτόν πάντοτε να σκέπτεσαι, και από όλη τη δύναμη τη θελήσεώ σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. 31. Και δευτέρα εντολή ομοία και στενά συνδεδεμένη προς αυτήν είναι αυτή. φίλος να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου. Άλλη εντολή μεγαλυτέρα από αυτά στας δύο δεν υπάρχει. 32. Και ο γραμματεύς είπεν σε αυτόν. Ωραία διδάσκαλε. Σύμφωνα προς την αλήθεια είπε ότι ο Κύριος είναι ένας και δεν είναι άλλος οκτός αυτού. 33. Και τον αγαπά κανεί από όλη την καρδία του αυτών και από όλη τη δύναμη τη διδαινία του και από όλων των εσωτερικών του και από όλη τη δύναμη τη θελήσεώ του και το αγαπά κανεί των πλησίων του σαν τον εαυτό του αξίζει πιο πολύ από όλα εκείνα τα θύματα που καίονται ολόκληρα επάνω στο θυσιαστήριον και από όλα σα θυσία. 34. Και ο Ισού, όταν είδαν ότι γνωστικά και φρόνημα απεκρίθη, του είπε: Δεν είσαι μακράν από τη βασιλεία του Θεού. Όπω μακράν είναι οι άλλοι γραμματεί και φαρισαίοι, που με εξωτερικούς μονοτύπου ζητούν να αρέσουν στον Θεό. Και κανείς πλέον δεν είναι τόλμα να τον ερωτήσει.